Οvelopeλο, κυριακό και δεν είμαι άλλο. Σαράντα πήγε στη μύτω, σαράντα πήγε στη μύτω. Σου φτιάξανε μια βράτα, μου σου φτιάξανε μια βράτα. Ναι, οvelopeλο, κυριακό και δεν είμαι άλλο. Ε, και παίρνει και στολίζεσαι, και παίρνει και στολίζεσαι, και βρω κανένα. Βελόπουλος δεν είπε ποτέ, μα ποτέ ψέματα σε κανέναν από εσά. Ποτέ. ποτέ, μα ποτέ. Νομίζω έχει δίκιο και τα λέει πάρα πολύ σωστά, επειδή τι τελευταίε δύο μέρε, από χτε μάλλον, υπάρχει μια προσπάθεια σπήλωση του Κυριακού Βελόπουλου και αμφισβήτηση των επιστημονικών του ε, και ακαδημαϊκών του γνώσεων. Που όλοι τι παρακολουθούμε, τι βλέπουμε και τι θαυμάζουμε. Εμεί εδώ, ω εκπομπή, ω Ελληνοφρένια, τα υπέρ των όσων λέει ο Βελόπουλος, πιστεύουμε το Βελόπουλο και όχι το Πανεπιστημίο Κύπρου. Η ιστορία είναι η εξή. σύμφωνα με τα απόθενέσχες και, όσα, και τα βιογραφικά του Βελόπουλου, λέει ότι έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Πανεπιστημίο Κύπρου, βγαίνει το Πανεπιστημίο Κύπρου με ανακοίνωση και λέει τα... Εξή διευκρίνηση Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι το μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου κύριος Κυριάκος Βελόπουλος φέρτε να έχει λάβει το 2013 από το Πανεπιστημίο Κύπρου πτυχίο με ειδίκευση στην ιστορία, αρχαιολογία και τον ελληνικό πολιτισμό. Και το 2016 μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στην επικοινωνία και νέα δημοσιογραφία. Υπάρχει νέα δημοσιογραφία. Ε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διευκρινίζει ότι ο κύριο Κυριάκου Βελόπουλο ουδέποτε υπήρξε φοιτητή του και βεβαίω δεν έχει πάρει πτυχίο ή και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτά τα λέει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα, α, τα έμαθε χτε ο Βελόπουλο και αναρτά στο Twitter έναν τίτλο. Ένα πτυχίο, το οποίο όμω είναι από το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπω και να έχει, εμεί δεν πιστεύουμε με τα πανεπιστήμια τη Κύπρου ή όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είμαστε με τον Βελόπουλο. Εδώ και ένα 24ωρο δέχομαι ένα κρεσέντο βρώμικη επίθεση γιατί ότι εγώ δεν έχω πτυχία. Πρέπει εγώ να μοστράω το πτυχίο στο κούτελό μου και το, το μεταπτυχιακό μου, το πτυχίο μου και το ότι είμαι υποψήφιο διδάκτορα και να το κουβαλάω μαζί μου και τα δείτε στον καθένα από αυτού. Η Λόμπο. Που κάνει τρίκη τράκα. Και ποιο θα σου την μπλήνει, Την βράκα σου στη λιβνή. Και ποιο θα στην απλώσει, Στον ήλιο να στελώσει. τι, ποιο θα βάλει Να σου τη Την όμορφη σου Που κάνει τρίκη Ο Χριστό και η Παναγία δηλαδή δεν το πιστεύω. Την πόρτα. Σε λίγο θα λένε ότι είμαι Σε λίγο θα λένε δεν είμαι Ποιο θα τολμήσει να το πει αυτό. Ποιο θα τολμήσει να πει, βέβαια έχουν πει κι άλλα. Εμεί εδώ στηρίζουμε λοιπόν Κυριάκο Βελόπουλο. Πιστεύουμε ότι έχει πτυχία. Ε, πιστεύουμε ότι έχει μεταπτυχιακό. Είναι και διδάκτορα, όπω είπε ε, στην ιστορία, στην νέα δημοσιογραφία, στην παλιά δημοσιογραφία. Οτιδήποτε λέει αυτό και όχι ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Έτσι όπω έχουν πάει όλα αυτά τα συστήματα που αμφισβητούν το κύρο και τι γνώσει.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 Νάτο, επιστολή του Ιησού μας, ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. <Και> νάτη, νάτη ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Οταν σε βλέπω καιρικές ε, Οταν σε βλέπω καιρικές ε, Οτι είναι αληστράτα, Οτι είναι αληστράτα. Ο ίδιος ο Ιησούς τι έγραψε; Εδώ μέσα είμαι. Νιώθω δεως και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ισού Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο Μεγαλιστα Ο Βελόπουλος δεν είπε ποτέ μα ποτέ ψέματα σε κανέναν από σας Ποτέ! Ποτέ μα ποτέ! Δεν πουλάω παπάδες! παπάδες όχι, τον ίδιο τον Χριστό όμως ναι, αν χρειαστεί, εδώ έχει τις επιστολές ήταν ανατρεχιαστικό. ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που κρατούσε χειρόγραφες επιστολές που τις είχε γράψει ο ίδιος, ο Ιησούς καθόταν ο Ιησούς εκεί κάποια στιγμή φαντάζομαι πριν την Κυριακή των Βαΐων είχε χρόνο, ελεύθερο χρόνο πολύ και στην Ιουδαία και έκατσε και έγραψε τι επιστολέ. Και από τότε κανεί δεν τι είχε βρει. Και τι είχε. περιήλθαν στην κατοχή του μέσω του Αγίου Όρου όλα αυτά. Και έπρεπε βέβαια να πάρουμε μετά το βιβλίο για να δούμε τον γραφικό χαρακτήρα και το τι ακριβώ έλεγε ο Ιησούς Γιατί είχε πολλά να πει. Είχε κάνει και πολλά, αλλά είχε και πολλά να πει. Εμεί λοιπόν εδώ σε εκπομπή στηρίζουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Η λάσπη δεν θα περάσει. Ως εδώ είναι αθώο. Τι άλλο λένε σε τέτοιε περιπτώσει. Να, το βασικό. Ότι ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Ειλικρινά, βαθύνουμε σε εσά. Που παρακολούθη την εκπομπή και ψηφίζουν τα άλλα κόμματα, δεν με νοιάζει. Αλλά πείτε μου, πότε σε επίπεδο προσωπικό εγώ, είτε στην Βουλή είτε εκτό Βουλή, είπα κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Την όμορφη σου βράκα που κάνει. Την την την την την την την την. Και ποιο θα σου την πλύνει, την βράκα σου στη λιμνή Ποιο, ποιο αυτό. Ένα μηδέν. Και ποιο θα την απλώσει, στον ήλιο να στελώσει. Ποιο. Ποιος αυτός 2-0 Και ποιος θα πάει σιέρο να σου δυσίερω σι Ποιος, ποιος αυτός 3-0 Την όμορφη σου πράγκα που κάνει γρήκη πράγκα Αλλά πείτε μου, πότε σε επίπεδο προσωπικό εγώ Είτε στη βουλή, είτε εκτός βουλής Είπα κάτι το οποίο δεν ίσχυε Ποτέ, ποτέ είναι η απάντηση Μία δυσύλλαβη λέξη, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό που για το οποίο μας ερώτησε ο κύριος Βελόπουλος, η βράκα ήταν το τραγούδι, εδώ νομίζω είναι από την Κύπρο, φαίνεται κιόλα μέσα με τα ποήματα, αντί για αντιγιαποδήματα, πορπατήσει και διάφορα άλλα τέτοια που λέει και τα ερωτήματα τα καυτά και φλέγοντα που θέτει, ποιος θα την πλύνει στη λίμνη, ποιος θα τη σιδερώσει, σιερώσει όπως λένε και άλλα τέτοια. Από τη βράκα περνάμε στο βρακί. Αμφιβάλληση. Θα, ότι ο Μητσοτάχης θα τα δώσει όλα και το βρακί του στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ε, και, απαντώ εγώ. Αμφιβάλλεις. Αν έχει την καλοσύνη να αφαιρέσουμε <χει> τα εσώρουχα από την κουβέντα μας. Ε, φόρεσέ τα. Ε, φόρεσέ τα. Ο Λεβέντης, λοιπόν στο Γιώργο Τράγκα εδώ, με μια πολύ δελεαστική πρόταση και εικόνα ταυτόχρονα, με τα εσώρουχα και όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε, παραμένουμε ακόμη σε επίπεδο βράκας, βρακιού ή ό,τι άλλο, ή εσωρούχων, είτε τα φοράμε είτε όχι, δεν έχει καμία απολύτως ε, σημασία. Είναι ε, πανεπιστημιακός ο Κυριάκος Βελόπουλος, επανερχόμαστε, στον άλλο Κυριάκο, δύο Κυριάκους έχουμε, ε, και είναι ιστορικός αρχαιολόγος. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά όσα η οτι αλλο η ειτε τα φοραμε ειτε οχι δεν εχει καμια απολυτως σημασια ειναι πανεπιστημιακος ο κυριακος Βελόπουλο, επανερχομαστε στον αλλο κυριακο δυο κυριακους εχουμε και ειναι ιστορικος αρχαιολογος αρα γνωριζει παρα πολυ καλα οσα η ιστορια μας, όταν πρόκειται για... Την αρχαιότητα τα γνωρίζει γιατί είναι Έλληνα, είναι πατριώτη, είναι και πανεπιστημιακό και διδάκτορα, όπω λέει, υποψήφιο. Στη Βουλή, λοιπόν, προχτέ προσπάθησε να κάνει μια σχετική αναφορά, αλλά ήταν πάνω στο Προεδρείο ο πρόεδρο τη Βουλή, ο κύριο Τασούλας. Ο Θεοκεδίδη στον Επιτάφιο αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό από ό,τι είπατε εσεί. Αναφέρεται στην Αθήνα και στον ίδιο που άφησε μια πόλη κράτο αυτάρκη για ειρήνη και για πόλεμο.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 το είπε ο Δημοσθένης στο, στον μάταιο πρώτο ολυνθιακό του λόγο, στον σπαραχτικό εκείνο λόγο που προσπαθούσε να πείσει τους Αθηναίους να πολεμήσουν τον Φίλιππο. Αφού κάνουμε αρχαία, να τα κάνουμε σωστά. Ότι δεν ξέρει ο Βελόπουλος και ξέρει ο Τασούλας τώρα, φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο, ένας Τασούλας, πρόεδρος Βουλής, να αμφισβητεί τον ιστορικό αρχαιολόγο, υποψήφιο διδάκτορα, όλο μπερδεύομαι τον πόδικ τάκτορα, ε, οπότε ε, τόλμησε να αμφισβητήσει το πνευματικό μεγαλείο, το μέγεθος και το βελινεκές ενός ε, Βελόπουλου, ο οποίος Βελόπουλος έχει και πάρα πολλά πτυχία. Όχι, όχι, όχι, ας. τι πτυχίο έχετε. Εγώ είμαι ιστορικός αρχαιολόγος. Να, πηγός. Μπράβο. το απαντήσω επιστημονικά, γιατί εγώ είμαι ιστορικός αρχαιολόγος. Τι δουλειά κάνεις. Δημοσιογράφος. Όχι. Τι πτυχίο <σταθέτει> έχεις. Πολιτικέ επιστήμες. Ενδιευνέσαι. Ιστορικό Αρχαιολόγο. Εγώ μιλάω σε επιστήμονα, το έλεγα. Είναι επιστήμη μου. Ιστορία, σαν, Αρχαιολογία. Όχι, ωραία. Θα σου ξαναπάω μια φορά. Είμαι ιστορικός αρχαιολόγος. Την όμορφη σου βράτα που κάνει. Και ποιος θα σου την πλύνει, τη βράτα σου στη λιμνή. Αλλά ποιο! Ποιο! Και ποιο θα στην απλώσει, ποιος. ήλιο να ποιος. Και ποιος θα σιέρο, να σου σιέροσει. Σιέροσει. Ποιο! Κατά! Ποιο, ποιο, ποιο, Ποιο, μου ποιο! Που λέει και ο πάριο, θα το λύσουμε το θέμα, θα απαντηθεί και για το ποιο και ποιο θα κάνει όλε αυτέ τι αναγκές και απαραίτητε. Δουλειέ τελειώσαμε με τη βράκα, τελειώσαμε και με τον επιστήμονα, πάνω από όλα επιστήμονα, ιστορικό αρχιολόγο και διδάκτορα. Κυριάκος, Βελόπουλος, πάμε τώρα στη δημοσιογραφία, παραμένουμε δηλαδή στη δημοσιογραφία γιατί ο Βελόπουλος είναι και δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης θέλει αυτό το καλοκαίρι να λυκνιστεί στην άμμο Το θέμα της μουσικής δηλαδή, το θέμα της μουσικής εγώ πραγματικά Ακούς. δεν μπορούσα να το καταλάβω ναι. Γιατί αν παρα... θέλουμε αυτό το κόσμο να πάει, ότι ξέρετε τι λέμε σε έναν άνθρωπο, δεν σου βάζω μουσική για να μην ξεσηκωθείς αυτό εμένα με προσβάλλει ως άνθρωπο, ξέρετε. Δηλαδή yeah, έρχεται yeah, το Υπουργείο yeah. και μου λέει ότι για να μην ξεσηκωθώ εγώ δεν μπορώ να yeah, ακούω yeah. λίγο μα yeah. το, το yeah. μακαρένα yeah. και να κοιτάω και το κύμα yeah. yeah. και να έχω να νιώθω μια καλή διάθεση. Yeah. Άρα λοιπόν το αρσενικό oh, yeah. έφερε να κάτι με τα συγχωρήσεως. Σα μυρίζει κάτι, πριν ξεκινήσουμε Μαγειρεύετε τίποτα? Σκατά! Αυτό μυρίζομαι Πώ Το με είπες? Μαλάμπ Είσαι και φέναισαι μαλάμπες Είσαι Μαλά μαλάμπνα είναι κακιά Μαλάμπτα Un εδώ με kapakumbili συνάδελφο, ο οποίο θέλει να un μακαρένα στην. Παραλία, πολύ φρέσκια εικόνα. Σημερινή, σημερινή. Το Μακαρένα 100 χρόνια συμπλήρωσε προχτές. 200 που το ακούμε κάπου εκεί. Ό,τι πρέπει. Ο καθένας βέβαια όπω τη βρίσκει. Δεν το συζητάμε. Ειδικά αν πρόκειται για παραλία. Διότι ανοίγουν οι παραλίες. Ανοίξαν αλλά το αίτημα είναι να έχει και μουσική. Να έχει και ανοιχτά τα beach bars ώστε να πίνουμε τα κοκτέιλς, πίνες κολάδες και όλα τα υπόλοιπα. Αφού σε αυτό το ομουντ, ελαφρός παλιωμοδίτικο, να ακούσουμε και τον αθώο των ημερών, πάντα ήταν αθώο, ήταν και εισαγγελέα. Χτε μίλησε στη Βουλή ο κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίο αναφέρεται συνεχώ τον τελευταίο καιρό σε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, που έχει παρέμβει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργό ο Νετανιάχου. Και ήταν και ο Νίκο ο παπά, όλοι αθώοι μαζί τον ίδιο χώρο. Και του έκανε κάτι συνιάλα από πίσω του Παπαγγελόπουλου και διάφορα άλλα τέτοια πάρα, πάρα πολύ ωραία. Θα μείνετε λίγο στην εικόνα, φανταστείτε τον παπά πίσω από τον Παπαγγελόπουλο να του κάνει τα σινιάλα. Το Μιονίλη το συνάντησα για πρώτη και μοναδική φορά. Πριν τέσσερα χρόνια στο γραφείο του Νίκο Παπά. 10 Μαρτίου του 2016. Η συνάντηση κράτησε πολύ λίγο. Πάνω κάτω μισή ώρα. Όταν έφτασα στο γραφείο του Παπά, ο Μιονί ήταν ήδη εκεί. Δεν ξέρω πόση ώρα και τι είχα συζητήσει με τον Παπά. Ο κύριο Παπά, ο οποίο είχε καλύτερη σχέση, τον γνώριζε, προσπάθησε να τον ηρεμήσει, αλλά μάταια. Εγώ ελάχιστα συμμετείχε στη συζήτηση. Επικαλέστηκα φόρτο εργασία και επιχειρησα δυο 2-3 φορέ να αποχωρήσει από το γραφείο του κ. Παπά. Αλλά ο κύριο Παπά με απέτρεπε με traspano y και μου me το ton manetañachu mi mi netañachu así cane hipomoni alla tu Άλλο πράγμα δείχνω. Ρασπούτιν ΚΕ. Το ΚΕ έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι λοιπόν στη, στο Μεγάρο Μαξίμου, σαν γραφείο, είναι και ο παπάς και του κάνει από πίσω χωρίς να βλέπει ο καλεσμένος. Νετανιάχου, Νετανιάχου, του έκανε με τα χέρια, του ψιθύριζε για να μείνει εκεί στη συνάντηση, να μην φύγει, ότι ήταν πολύ σοβαρό το θέμα και έπρεπε να συμβεί όλο αυτό. Είναι η εξουσία και πώς την φάρμοζαν, την εξασκούσαν μέσα στο Μέγαρο. Μάξιμου, γιατί χτυπιέται ο Παπαγγελόπουλος, γιατί βάλετε ο Παπαγγελόπουλος, θα ακούσετε αμέσως τώρα. Αχ, αυτό το ηθικό πλειονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί αφάνταστα. Ναι. Να λοιπόν μερικά τεράστια σκάνδαλο και βορεία, μήπως και το πιστέψουμε μερικοί αφαλείς. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί απάνταστα. Αυτό ακριβώ, αυτό νομίζω είναι. Ε, όλοι με αυτό έχουν να κάνουν, με το ηθικό πλεονέκτημα τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σωστά, το λέει εδώ ο κ. Παπαγγελόπουλος, το διατυπώνει πολύ ωραίο και αυτό το άξ στην αρχή, ω σπαραγμός που δεν μπορεί να βλέπει πάρα πολλού να τα βάζουν με αυτό το ηθικό πλεονέκτημα. Τεσσερά μισή χρόνια είχαμε ηθικό πλεονέκτημα. Ηλικρινέστατη. Ό,τι είπαν από την αρχή το τήρησαν, δεν κορόδεψαν καθόλου το λαό, πήγανε μια χαρά, δεν είχαν καθόλου διαπλοκή. Τίποτα απολύτως, ένα ψεγάδι, κάτι που είναι λογικό, όταν κυβερνά να θες να, κάτι να φτιάξει ένα δικό σου μέσο ενημέρωση να σε στηρίξουν. Τίποτα απολύτως, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν οι πεντακάθαρη και γι' αυτό τώρα τους χτυπάνε. Ποιοι τους χτυπάνε, ένα ωραίο ερώτημα. Αλλά όμω α μείνουμε στο ΑΧ και στο ηθικό πλεονέκτημα τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα είπε χθε ο κύριος Παπαγγελόπουλος και αδημονούσε για να τα πει. Ξέρετε, τη σημερινή, τη σημερινή εμφάνισή μου την αντιμετώπισα σαν έφηβο που θα πάει την πρώτη πενθήμερη το πρώτο ραντεβού. Μη συμβεί κάτι και δεν έρθω. Μην αρρωστήσω. Ήθελα να τα πω, να τα ακούσετε. Πιστέψτε με, ήθελα να τα πω, να τα ακούσετε. Θέλω να βγω να τα σπάσω, να κάψω τη βουλή, να δίνω τους βουλευτές. Πιστέψτε με. Εμαγαλένα, αλλά το Ήθελα να τα πω, να τα ακούσετε. Θέλω να να τα σπάσω. Ούτε a είμαστε, ούτε βατράχια. para με. Εδώ τελείωσε και το μακαρένα. Η γυρίνη και τα βατράχια που δεν είναι, είναι πάλι ο Βελόπουλο. Και το θέλω να τα πω μαζί μου, το θέλω να τα σπάσω του Αδόνιδο. Κρύβει αυτό το γκριφό πόθο και τον δύο, τα βάλαμε δίπλα-δίπλα. Ε, νομίζω ταιριάξαν. Εδώ είναι η ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. Μια με δύο από τα παραπολιτικά 2 10 80 80 Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα Πάρτε πείτε τα δικά σας Ξέρετε εσείς πολύ καλά δεν θέλετε οδηγίε. Είστε απολύτως επαρκείς αυτήν την επικοινωνία Έχουμε και mail RadioPapakiParaPolitica.gr Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου Στο youtube είμαστε στο official Από κάτω έχει και chat και εγγραφή Να κάνετε Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού Μας πάει στις πρώτες διεθμίσεις ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχω καλέ, στα παραπολιτικά. Έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα, να είστε καλά. Με λένε Ναταλία Καλαϊσίδου, είμαι από την νίκη, είμαι πόντια και ήθελα να πω ότι ακόμα και τώρα, ρωσοπότια με λένε. Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Ελλάδα, με το τέταρτο παιδί τη οικογένεια. Ναι, αλλά δεν σε λένε είναι... τουρκόσπορο, να μια, μια πρόοδο κοινωνίας. <σχελίδι> Ναι, είμαι πιο VIP. Είμαι ρώσο πόντια. Ε, βέβαια. Πόντια όμω Ελληνίδα δεν μπορούν να το χωνέψουν. Αυτό είναι το κακό. Είμαι πόντια, είμαι Ελληνίδα και είναι καμάρι και τιμή μου. Δεν θέλω να είμαι με, με του πόντιου, αλλά έχει ένα <σκυρίζει> καλό ανεκδοτάκι να μου πει. Ένα καλό ανεκδοτάκι, όχι, δεν έχω, δεν έχω να. Δεν ξέρω κάτι. κάτι μουφα πόντια. πόντια είσαι, θα σου Είμαστε πω εγώ τι είσαι. Άνθρωποι. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Πούσε και ρώσο πόντια, μουφα <σκυρίζει> πόντια είσαι. Από όλοι, έλα. Όλοι μη γελάς κυρά μου, μι, μίλα να συζητήσουμε που έχει τον ενθουσιασμό από το προηγούμενο πριν συνεννοηθούμε, τέλειωνε! Ναι. <laughs> Όλοι για σας δουλεύουν παιδί μου, για τις άπειρα, ο σεβασμιότατος, ο σεβασμιότατος αφόρησε τους, όπω του λένε. Το σεβασμιότατος το λέμε από συνήθεια, από τι? <laughs> Έτσι το, έτσι το μάθαμε εμεί, παιδί μου, εμεί πήγαμε σε καλά σχολεία, βέβαια δε, δεν δε πήγαμε στα σχολεία που είναι σήμερα διαλμένα. Πήγαμε σε σχολεία που έπαθε μούρδουλα, άγριο. Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι. Εκλείσαμε τα μαγαζιά των ανθρώπων και του έχουν ε, βάλει μέσα σε αυτή τη δυστυχία. Στα λεωφορεία δεν κάνουν κανέναν έλεγχο που είναι σανρδαλε. Μέσα δεν κινεύουν. Όχι, όχι. Δεν είναι. Από ό,τι έχω ακούσει δεν είναι. Στι καφαιτέ κινηνέε και στι πλατείε που ναι. δεν έχουν συμπερινά. Τα λεωφορεία και στι πλατείε με είναι κομπλέ. Όπω και στα αεροπλάνα που είσαι δίπλα-δίπλα, εκεί δεν έχει θέμα. Γενικώ όπου είναι υψηλό το budget, αν κατάλαβε. Όπου είναι, τι είπε? Υψηλό το budget. Δηλαδή, εκκλησίε, πλατείε με συντριβάνι και αεροπλάνα τι, δεν κολλά. Πλατείε πώς... χωρί συντριβάνι, λεωφορεία και καφετέριες είναι θέμα. Και τα γυμναστήρια. Τι, τι να σου πω, σέβαμε την άποψή σου, τη σέβαμε πολύ. Έχει βαρύτητα η άποψή σου. Αμέ, ακουλέει. Έχει βαρύτητα μεγάλη, το γνωρίζει. Αλλά βρε παιδάκι μου, πείτε κάτι, δεν πληρώνει κανεί, τη στα θα μα τακίσουν πάλι στι συντάξει. Θα μα τακίσουν και εκεί χάνουν εκατομμύρια. Εκεί θα πέσουμε δηλαδή. σε κάνα μνημόνιο επειδή δεν πλήρωσε το ειστήριο άλλου. Κατάλαβα. Από την τυρόπιτα και τον Ιδραυλικό που δεν έκοψε απόδειξη. Κατάλαβα. Άστο. Τι είπε ο τράγο, ο δεν μας κάνουν εμά Ευρώπη, ε! Το τράγο. Δεν μας κάνουν όλα αυτά. Ποιο κράτσε την Ελλάδα στο μεσαίωνα όλα τα χρόνια. Αυτό, ένα μηδέν. Εννοώ τον τράγο. <χιχιχι> τον τράγο και, το, και, το, και, το, και ο τραγισμό γενικότερα τραγισμός αλλιώς σκοταδισμός. <τυσκοτάδι>, από τραγισμό ή αλλιώ σκοταδισμό. Σκοτάδι, Απόστολη, σκοτάδι. Σκοτάδι, τώρα... φίλε, σκοτάδι να πούμε. Σκοτάδι, μαύρο. Μαύρο, μαύρο. Το σουβάλω μετάλλα, σου πω για το Πασόκ του Α, γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Τι μου θύμησε, συγκίτη. Σαν κίνηση μόνο, για, αγάπη, αγάπη. Σαν σοσιαλιστή. Δεν θέλατε Πασόκ, γι' αυτό τραβάμε αυτά. Δόξα το Πασόκ, ασύγκανα το πασό Το Πασόκ. <σ halfway> Πασόκ και, <eyebr unst πασοκ UP> και Πάσης Εράδους. Α, έμουσα μου άλλο, γεια. Τυχαίνω τώρα όπω έχω στο λιμάνι αυτό που δεν είναι ρουφιάνο. <σομίως> α, παπαπαπα και. Πα, Λεφρένιο, πα, πα, πα, και... Και... <σομίως> και με βλέπει εκεί πέρα, σηκώνει το παράθυρο με το που παίρνει και μια φάτσα λε και το έχουν βάλει κατά το από τη μύτη. Το ευχαριστήθηκα. Άκουσε ελληνοφρένια με το έτσι θέλω. Μα όχι έτσι για να ζω ακούει, Ακούει και σημειώνει, να ξέρει. Μακάρι, ελπίζω να μην βρει το όνομά μου. Όχι, θα το βρει, μην ανησυχήσει. Θα το βρει και θα μα ενημερώσει όλου. Αχ, χα. Ενημέρωση κάνει, όλου εσά που βιαστήκα να τον πείτε ρουφιάνο. Σωστά, όχι, δεν είπαμε ότι δεν είναι ρουφιάνο. Εγώ δεν είναι. Ενημερώνει. <μιλίκη> ναι. Μου μιλάει και μου λέει την πραγματική στον... Ακούς φωνές <συμίλια> τώρα εσύ, ακούς φωνές και με παίρνεις να μου το πεις ότι ακούς φωνές, ότι είσαι σάικο. <συμίλια> το ξέρα ότι είσαι τριχνίας ότανε. <μιλίκη> ναι. Αλλά, τη Παρασκευής στο γάλα, θες. Λυπάμαι, λυπάμαι, <συμίλια> λυπάμαι, λυπάμαι Λυπάμαι, πολύ. Έχουμε τετάρτη. Αυτό το tu cuerpo pa la alegria macarena que Οπότε, το ηθικό πλεονέκτημα, το ακούσαμε για άλλη μια φορά, να το έχουμε στο νου μας για να μην το ξεχνάμε κιόλα. Επειδή έχουν έρθει άλλοι που επίση έχουν ηθικό πλεονέκτημα, να μην ξεχάσουμε τον παλιών το ηθικό πλεονέκτημα. Πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και ένα live, όπω λέμε εδώ στη δική μα γλώσσα, συνέντευξη δηλαδή τηλεφωνική, να ακούσουμε του τίτλου από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο, ο Μπαλούρδο, δημοσιογράφο μα. Τον πρώτο τουρίστα θα υποδεχθεί η Ελλάδα αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέρειο Βενιζέλος. Πρόκειται για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας βρέθηκε χωρίς να το αντιληφθεί αποκλεισμένο σε νησί του Ειρηνικού ωκεανού και τώρα που χαλάρωσαν τα μέτρα αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Η υποδοχή του θα είναι εντυπωσιακή καθώς με την άφηξή του στην πατρίδα ξεκινάει η φετινή ελάχιστα υποσχόμενη τουριστική σεζόν. Τα ευεργετήματα του αυνανισμού θα αναδείξει σχετική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με αυτήν, το τράβηγμα μαλακίας προστατεύει από τον κορονοϊό, καθώς διατηρεί το απαραίτητο social distancing, χωρίς να αναγκάζει να φέρνει τα άτομα το ένα δίπλα ή πάνω ή μέσα στο άλλο, όπως το σεξ. Πρωταγωνιστές των διαφημιστικών σποτ θα είναι βουλευτές του κυβερνόντος κόμματο με ισχυρό σεξ απειλ. Πάνω από 12% αναμένεται η ύφεση του υπόλοιπου μήνε του 2020. συμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου τη Φλωρεντία, η ύφεση αυτή θα επηρεάσει όσου επηρεάζουν οι οικονομικέ κρίσει. Συνταξιούχου, μεροκαματιάριδε, χαμηλόμισθου και ανέργου. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να είχαν γίνει τραπεζίτε, εφοπλιστέ ή στελέχοι, δήλωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντα χαρακτηριστικά, αφού δεν του πάει γιατί δεν το αλλάζουν. Έξτρα ενισχυμένε ξαπλώστρες με διπλό ύφασμα θα παραγγείλουν οι διαχειριστές παραλών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τα αλλεπάλληλα ατυχήματα από υπέρβαρους λουόμενους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν προσπαθώντας να ξαπλώσουν έσπαγαν τι ξαπλώστρες. Το επιπλέον βάρος οφείλεται στα κοιλά τη Νέο Spot, με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο από την πολιτική προστασία, θα μας δείχνει πώς να συμπεριφερόμαστε στην παραλία, πώς να κολυμπάμε, πώς να παίζουμε ρακέτες και κυρίως πώς να κάνουμε ηλεθεραπεία ανάσκελα και μπρούμητα. Το Spot εντάσσεται στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μέσων ενημέρωσης και θα είναι ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ. Καιρός. Δεν έχει καιρός σήμερα. Ζώδια. Ανάδρομος ο Ερμής. Του Πραξιτέλη. <Καιδελίου> <Καιδελίου> Αυτές ήταν οι ειδήσει από την Ελληνική Αστυνομία με τον δημοσιογράφο Ματ Μπαλούρδο. Αύριο λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση των ταξιτζήτων. Ε, θα κάνουν ε, για άλλη μια φορά το γνωστό δρομολόγιο. Θα πάνε προς το Υπουργείο Μεταφορών. Θα τα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε τις λεπτομέρειες. Αλλά για πρώτη φορά νομίζω ε, ενώνονται και οι διοκτήτε ταξί και οι οδηγοί που δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι στιγμής έχουμε τον Παναγιώτη Μαυρίκη στη τηλεφωνική γραμμή από τη διοίκηση έλα συνάδελφε Ταρίφα Τίμιο και, και αποστολή ναι. ε, άμα ακούσει και τι λέει ο Μπαλούρδος, εντάξει, τρα... ε, Είναι οι σωστές ειδήσει όπως πρέπει <συσίλιο> να είναι, όπως πρέπει να είναι. Αυτό μας και δεν μπορούμε ρε, πας, μου, χωρίσαι, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε, δηλαδή, χωρίς εμάς γρα... γρανάζει δεν γυρνά. Ναι, έτσι, Μιαστά χωρίς ε, <συσίλιο> τον εργάζει δεν γυρνάει γρανάζει, έτσι λοιπόν ε, ε, ε, και εμείς. Εμείς δεν υπάρχουμε, εσείς θα υπάρχετε για να γυρίζει το γρανάζι. εάν συνεχιστεί έτσι η φίμιο. <συσίλιο> <συσίλιο> Και το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι εδώ βλέπουμε, ακούμε και στα κανάλια, α, μόνο στο δικό σα δεν μπορώ να πω, το, δεν ξέρω για το κανάλι συνολικά, αλλά για τη δικιά σας εκπομπή, μπορώ να πω ότι ακούγονται οι αγωνίε αυτών που εργάζονται και δουλεύουν και μοχλούν για τον υδρότα και το. τέλο πάντων για το μεροκάματό του. Τι Ενώ, θέματα έχετε, α, α, α, αύριο καταρχήν τι θα γίνει, πες μας τι θα γίνει αύριο, να ξέρουμε. Θα γίνει μια συγκέντρωση στο ταξί, στο ύψο του. στη Μεσογείο, στο ύψο του. Τη στο νοσοκομείο, με σωτηρία, οχήματα, με οχήματα ναι. ή Με υπεζή. Με, ταξί, με, με ταξί. ταξί θα πάμε. Και θα πάτε ε, στο Υπουργείο ο... Μεταφορών που είναι πιο πάνω στο πεντάγωνο απέναντι, έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουμε εκεί ή θα συνεχίσουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τις απαντήσει και του Υπουργείου. Αυτό που ζητάμε είναι άμεσα ε, να δοθούν τα 800 σε όλους τους συναδέλφους γιατί είναι πάρα πολύ πάλι δεν έχουν δεν δοθεί, δοθεί αυτά τα 800 όχι, όχι, όχι, όχι δεν έχουν δοθεί και είναι ακόμα πάρα πολλοί συναδέλφοι δεύτερο, ζητάμε 535 για αυτό το μήνα επιδότηση ναι. δεν είμαστε υπερβολικοί είναι ανάγκη ζωής για μας ναι. και, ό, και να σε πιστεύω ότι καταλαβαίνεις και εσύ θύμιο το, το βλέπω, είναι... το βλέπω στις ναι, πιάτσες Λοιπόν, τώρα, Είναι η... 3... ο ρυθμός της δουλειά σας, φαίνεται εσά. Βλέπεις τις πιάτσες και καταλαβαίνει. 3 για να αναμονή, στην πιάτσα για να επιβιβάσει. Δηλαδή στις 12 ώρες πόσες ώρες θα κάτσεις, ναι. δεν μπορεί να κοιμάς εκεί, έτσι. Πρέπει να πας στο σπίτι σου. Ναι. Για να μην πηγαίνει με ρογάματο, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να ακούμε διάφορα δίσεις επιδοτήσεις σε διάφορες επιχειρήσει τουριστικέ και άλλες και στον εργαζόμενο, α πούμε, και στον εργαζόμενο. Θα ανακοινωθούν και, πάνε... και σήμερα το απόγευμα με το ναι, ναι. διάγγελμα πάλι τώρα, θα Ανακοινωθεί, ας πούμε, για τα αεροπλάνα και για τα καράβια μείωση 13% το ΦΠΑ. Γιατί στα δεν πρέπει να είναι μείωση το ΦΠΑ 13%? Σωστό. Εμεί έχουμε ένα όλο Αφού θα μειωθούν λοιπόν στι μεγάλε αεροπορικέ εταιρείε, τι οποίε θα κληθούν οι λαοί Επιδότηση έχει ο κύριο Βασιλάκης που μέχρι τώρα επειδή επιδοτούσαμε και στήριζε το κράτο, α πούμε, την κρατική Ολυμπιακή. Τώρα στηρίζουμε τον κύριο Βασιλάκη τα ιδρυτικά κεφάλαια. Είναι GM, Τα ιδρυτικά συμφέροντα. Ναι. Ε, ότι θα πρέπει πέρα από όλα αυτά να βάσουμε και δύο-τρία άλλα ζητήματα. Όπω είναι η. Καταρχά, να σα πω, βάζουμε ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα για μα είναι ενίσχυση ε, τη δημόσια υγεία. Για μα είναι όπω και ο υπόλοιπο. Ε, λαού, είναι το πρώτο ζήτημα. Και αυτό φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που χρειάζονται. Γιατί στην πορεία μπορεί να έχουμε κι άλλα τέτοια εξελίξει ναι. ή Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει το αφορολόγητο να επανέλθει. Μπορεί να μην μα αυτό το χρόνο το αφορολόγητο, αλλά και τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επίση, θεωρούμε ότι πρέπει να καταρκεί ο το τέλο του επιστηδεύματος και η καταβολή του ενθουσιασμού. Όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, αυτός ο χρόνο τουλάχιστον. Mm -hmm. Τουλάχιστον εμεί ε, είμαστε με την πλήρη κατάργηση και επίση θα πρέπει να, να δούμε την απαλλαγή, μας, την απαλλαγή μας από την καταβολή των εισφορών του ΕΦΚΑ όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να μου λέει, η, μας λέει η κυβέρνηση ότι το Σεπτέμβριο θα έρθενε να καταβάλλετε 1500 ευρώ μαζεμένα τους μήνες. Δεν μπορούμε να τρέχει το τρέχον 220 αυτό που καθόρισε η κυβέρνηση, το αυξημένο και να... Μα και 1500 από πάνω. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε δεν να Δεν μαζεύονται πάνε. με τίποτα. Αυτά ναι, φαίνεται. φαίνεται. Όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι άδικα, ε, είναι δίκαια. Και επίση έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τη χρονικό περιθώριο που βάλε ο κύριο Πρίτη στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ότι μέχρι το Μάρτιο του 2021 πρέπει να αντικατασταθεί ο Μισό Στόλος. Το μισό στόλο πώ θα αντικατασταθεί, Αν δεν υπάρχει επιδότηση, ε, Αυτό. Ναι, αυτό είναι πιο είναι πέμπτο έκτο αίτημα, αλλά προφανώ. Ναι, ε, ναι θα, αλλά θα το βρούμε μπροστά. Θα, βρέθει, θα όμως, έρθει μπροστά αυτό. Ναι. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναστολή σε σχέση με τι ε, κατασχέσει πληστηριασμού, δεσμεύσει λογαριασμών, που αυτό μπορεί να ισχύει και για συναδέλφου δικού μα εδώ πέρα που έχουν προβλήματα, όπω και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαγραφή χρέου τύματο στο χρόνο να τι ναι. Οι οποίε συνεχίζουν εδώ να μα ενοχλούν, συνεχίζουν να μα ζητάνε ας πούμε, να πληρώσουμε ε, και άλλα από αυτά που έχουμε πληρώσει. Και λοιπόν, για πρώτη ας... φορά αύριο πάτε μαζί με ιδιοκτήτε και οδηγοί. Ναι, συναντηθήκαμε μαζί με του οδηγού σε επιτροπέ αργών αυταπασχολούμενων. Οι ιδιοκτήτε δηλαδή αυταπασχολούμενοι, που εδώ εμεί δουλεύουμε πάνω στο ταξί μας και προσπαθούμε να βγάλουμε το μονοκάνωμα, και οι οδηγοί ταξί που είναι ακόμα ίσω και ε, σε χειρότερη θέση. Αυτοί οι άνθρωποι από εμά. Όταν βγαίνει όλη η μέρα και δουλεύει και δεν πα καθόλου μεροκάμα. Το όχι ότι πάμε εμεί. Αλλά λέω, καταλαβαίνετε πια πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, γιατί πολλοί από αυτού δεν έχουν πάρει και τα 600. Ναι. Άρα, άρα Συναντηθήκαμε σε αυτά τα κοινά πράγματα. Η ανάγκη και τα προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Και έπρεπε να συναντηθούμε. Και κάναμε αυτή την κίνηση και νομίζω ότι έχει αγκαλιαστεί από πάρα πολλού συναδέλφου. Θα το δείτε και αύριο. Θα το δείτε και στην πορεία. Αλλά να ξέρουν. Μην νομίζουν ότι θα. θα θα απαλλαχτούν γρήγορα από εμά, εάν δεν ε, βρούνε λύση τα προβλήματα. Το Έχουμε δείξει δείγματα αγωνιστικά και νομίζω και το 11 μπορεί να είναι ε, λίγο μπροστά σε αυτό που μπορεί να γίνει στην πορεία. Να πούμε πάλι λίγο αύριο τι ώρα και το σημείο να το ξέρουν όσοι οδηγοί θα κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Είναι τρόμο. 10, 10 και την άνοδο της ε, Μεσογείων το ύψος του νοσοκομείου σωτηρία. Και θα πάτε λίγο πιο πάνω που είναι το, πάνω, το Υπουργείο Μεταφορών. Πάνε, ε, και θα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καλή επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα. Δύναμη, πολύ, δύναμη, υγεία να έχετε όλοι και, σε και κουράγια και αποστόλι, θα τα δώσω. Που πάντα βρίσκεστε δίπλα μας. Οκ, okay, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια, Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης Μαυρίκης. Τον έχουμε βγάλει και άλλες φορές από τους ταξιτζίδες, από τη διοίκηση των ταξιτζίδων για τα θέματα, τα θέματα τους έτσι και αλλιώς δεν τους πάει και τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική κρίση πάνω που πήγε λίγο να συνέλθει, του ήρθε και σε αυτούς και σε όλους η πανδημία αλλά αυτούς τους χτυπάει αμέσως, είναι ευαίσθητος κλάδος και τα βλέπουμε στις πιάτσες, όταν περάσετε, κοιτρινίζει ο τόπος στις πλατείες ή οπουδήποτε άλλου με στάσιμα αυτοκίνητα, όχι με κινούμενα. Έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού, μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Έλα, μόνοι έλα. θέλω να δώσω ένα μήνυμα στο Μητροπολίτη Αμβρόσιο και σε όλους τους χριστιανούς Μητροπολίτες. Σιγά, και εγώ θέλω να πιω όλο το Βόσπορο, αλλά, αλλά άμα το πω μπορεί να με πει μαλάκα ο Μπαίος. Που είναι το αλκίνο το τραγούδι. Το τολμάς, δεν <laughs> το τολμάς, να σε πει μαλάκα ένας για τον Μπαίος. Θέλω να πιω το Βόσπορο. Κύριε αγάπη, χδάρσιμο, ξύρισμα, παλούκο στο Σύνταγμα Καλέ τι Πασκαλά. καλά, έτσι είναι ωραίο, που είναι και χίμστερ, οι παπάδες Γαμω τα ράσα τους στους πούστινες, γαμω τα ράσα τους Ωραίο γούστο, μπράβο Φιλάκια, αποστολή Γεια δεν πιστεύει ότι ο Μιλτσοτάκη είναι ηλίθιο και δεν μπορεί να φορέσει μια μάσκα, σωστά. Δεν πιστεύει κανεί ότι ο Μιλτσοτάκη είναι ηλίθιο. Σε παρακαλώ πολύ. Ah, Αυτό ωραία. που πήγε στο παιδάκι μέσα στο σχολείο, μύτρα, μέσα στα μούτρα, έσκυψε χωρί μάσκα κάτω από το ένα μέτρο και του ακούμπησε με το χτυκάρικο το χέρι του το θρανείο. Αυτό. Αυτό είναι Φιστεύει. social distancing. Να καταλάβω τι γίνεται, τι κάνουμε. Εκτό κι αν έχει τον το απέθατο, δεν, το το το το το δεν κολλάει, ξέρω εγώ. Το μαλατισμένο το πεδάκι γιατί δεν είπε τυγκόμενο ή εσύ θέλει τον είδε κοντά. Δεν τον είδε κόμενο. Νομίζω το είπε αλλά το κοψανε. Α, μήπω στόπαμε yeah. μέσα από τα δόντια, μέσα τη μάσκα. <ώ>, <χ> <χ> α, α, α, α, αυτά κάνουμε yeah, μένε τι yeah. μάκε, yeah. αυτά δεν μπορώ. Μα φρέμουν οι μούρη ότι οι νόμι δεν είναι για αυτού. Και με τι ομόνε και με τί... α, όλα αυτά που δεν μπορεί να φορέσει μια μάσκα. Α, καλά. Μα αρέσει. Καλώ ήρθε. Τώρα το κατάλαβε εσύ. Μέχρι τώρα νομίζει ότι οι νόμινε είναι για αυτού. Μάλιστα. Τώρα καταφέρα να βγάλω γραμμή, 5. Α, αυτό ναι. πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια, γιατί οι νόμινε δεν είναι για αυτού από το πατέρα του τα πράγματα. Οι νόμοι δεν είναι για αυτούς από όταν είναι στις ατζέλες του Χρυστοφοράκου στο Payroll κάθε μήνα. Γιατί αυτόν το μαλάκα δεν το κάνετε μία μήνυψη το προηγούμενο για παραποίηση ονόματο εκπομπή! Σιγά καλέσατε μούτρα τι θα γίνουμε, όρεξ είχα. Δημόσια εκπομπή παραποίηση. Τι ονομάτες. πάει να πει παιδί Εγώ... μου, Τι ο Μπέο λέει ότι ο Αλκίνο είναι μαλάκα. Πάει να πει ότι είναι μαλάκα ο Αλκίνο. Κοιτά και ποιο λέει τι λέει. Άρα αυτό που λέει τον Αλκίνο, ο Μαλάκα είναι μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, είναι σαν να μην το Εγώ έψαχνα να που είναι Έλληνο φρένα... Άσε μας Μωρικακομοίρα και, και εσύ έψαχνες να βρεις και εμπερδεύτηκες από αυτό. Άμε μου στον κι εσύ.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 αλλά να σου πω ότι μας δίνεις τόσο χαρά Σ' αγαπάμε τόσο πολύ και θέλει και το σύμιο βέβαια Καλέ περνάει απ' έξω ενώ απαγορεύονται οι, τα, τα, τα, τα ταξίδια στο εξωτερικό έρχεται χαρά, μπράβο Ναι, να σου, ε, στο ίντερνετ σε βλέπω κάθε μέρα Να σε καλά Λοιπόν, φυλακιά. Τσίου Λέει ο Καλαμούχης τώρα Ότι ο, και ο δεν το έχει πει κανείς από το λαό Ότι ο Κυριάκος δεν είναι ε, Σοβαρός και υπεύθυνο. Εγώ το λέω ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνο Και όχι μόνο Ο Κυριάκος είναι Λεβέτης Ο Τσίπρας ήταν Λεβέτομα Κύριε Βίσδεκη ντροπή Ο Βελόπουλος δεν είπε ποτέ μα ποτέ ψέματα σε κανέναν από εσάς, ποτέ, ποτέ μα ποτέ, δεν πουλάω παπάδες, ούτε φύγκια για μεταξύ κορδέλες. Όχι, αυτά δεν τα πουλάει είναι η αλήθεια. Έχει δίκιο εδώ, ποτέ δεν μας έχει πει ψέματα, ποτέ δεν έχουμε νιώσει ότι μας κοροϊδεύει, δεν είναι από αυτούς άλλος που πουλάνε διάφορα φάρμακα ή που υπόσχεται για τριά, για διάφορες ασθένειε ή να φύγουν τα κιλά αμέσω. Ποτέ δεν είναι αυτός που θα ισχυριστεί ότι έχει έγγραφα προσωπικότητων της ιστορίας ή της θρησκείας έχει δίκιο <laughs> εδώ, γι' αυτό το ακούμε, να το εμπεδώσουμε ότι ποτέ δεν μας έχει πει ψέματα και δεν έχει πουλήσει παπάδες μέχρι στιγμής ποτέ δεν έχουν πουληθεί παπάδε από τον Βελόπουλο. Ε, η επίθεση όμως που δέχεται, με την οποία εμεί διαφωνούμε προφανώ. το είπαμε από την αρχή, τον στηρίζουμε η επίθεση τον έχει κλονίσει λίγο και αυτό δεν μας αρέσει. Ειλικρινά, από τότε που μπήκα στην πολιτική έχω γευτεί τόση πίκρα το σιπί τόση πίκρα τόση δίψα τόση πίκρα τόσος πόνος κι ούτε να ευχαριστώ Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή μέχρι που μπορεί να φτάσει ρε παιδί μου το μίσος τους Ανθρώπη, ανθρώπη προς τι το μίσος κι άλλη το Προς τι ο αλληλός Και έτσι περάσαμε σε κάτι άλλο Γιατί σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου η κυρία που τραγουδάει λένε, Τη που καίει Μαρινέλα δηλαδή, έτσι την έχουμε μάθει αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο εδώ της εκπομπής γιατί είχε την εφυΐα και την ιδέα ο στιχουργός να φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο και σαφέστατο ρεφρέν. Το αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο, σαφέστατο και πολύ βαθινόημα. Τρίγκι, τρίγκι, τρίγκι, μάνα μου. Ήθελα να ξέρω, όταν του το έδειξε ο Στυχουργό, νομίζω πιθαγόρας στην τραγουδίστρια, στην εταιρεία, τι είπαν. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Να το επιλέξουμε, να το βγάλουμε γιατί θα μαζέψει όλα τα λεφτά. Με αυτό λοιπόν το βαθινόημα, σα αποχαιρετούμε. Έχουμε τρίτο μέρο του λαού. Μα πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα μίτσα τα πούμε Γεια σα. Έλα ρε Πού είσαι ρε παιδί μου, πού είσαι εδώ, εδώ, εδώ. δουλειέ με φούντε, παγωτάκι, καϊμάκι με σιρόπι και γλιόσκορου. Δουλειέ με φούντε, δεν θέλω να σε ταράξω. Βγήκε ένα κηρύιδα στην Κρήτη που είναι με κάναβη. Εγώ τα αγουστάρω ξεχωριστά αυτά, ρε φιλε, ξεχωριστά. Α το φαϊσου δεν το θε, κατάλαβα. Εναι, ρε φιλαράκι, τι, Άξε. είναι όλα καλά. Πώ τα βλέπει τα πράγματα. Ενθαρρυντικά, πολύ ενθαρρυντικά. Δεν μου λε μετά τον αφορισμό έρχεται το Νόμπελ πριν το Νόμπελ έρχεται ο αφορισμό. Πώ γίνεται. Νόμπελ τι, οικονομία, ειρήνη, τι. Λογοτεχνία θα μπορούσε. Αντιμετώπιση τη Βαλδημία, δε! Κάτσε! Όχι, εσύ κάτσε! Όχι, εγώ κάτσε! Καθιστώ σήμερα, μαλάκι! Καθιστώ συνέχεια. Να σου πω, αύριο έχω επέτειο. Σαν αύριο κλείνω 10 χρόνια από την ημέρα που πήγα να συναντήσω το πεπρωμένο μου. Πόσα, πόσα! 10 χρόνια, φυλαράκι! 10 χρόνια ζωντανό! Κέρδισα καλονάκι, όπω μου πένα, φίλο μαλάκι! Εσύ εκείνη την ημέρα που λέει, κέρδισα καλονάκι στο PlayStation, που λέει. Α, τέτοια επέτειο! Ναι, ρε, φυλαράκι! Ναι, ν, ν, όλα καλά. Οπότε θέλω να μου μέσει ένα τραγουδάκι, που ή εσύ έτσι. Έτσι, για πάρ' μου, φιλιά στα κομμάτια Όχι, κόσμια. όχι, θέλω να μου συγκεκριμένα, ποιο θες Ευτυχώς που ξεχάσα να μεγαλώσω, φιλιά Ευτυχώς που ξεχάσα να μεγαλώσω Κι αν με γυρέψε πέιμα ακόμα στην αλάνα Δεν θες να σου βάλω, έχω να μίσω 14 μήνες τα δύο να σου Έλα, γεια Σου ευχαριστώ φιλαράκι, Έχω να γαμπ*** 14 μήνες παραρυπού Κι είναι σαν λουγκάνικο το πρισμένο μου Και με βλέπουν οι Και νομίζω φως γελάνε Μπαμπα, στα χέρια μου Με φορείο πάλε η επέτειο του θανάτου του Χωσέ Μαρτή, του ήρωα τη Κούβα. Λοιπόν, δεν έχει ανταποκριθεί εκεί στο κάλεσμα. Μα ανεβαίνει κανένα βιντεάκι να μα στηρίξει εκεί πέρα. Ποιο <Κι> είναι το καλεσμά σα, Να καταγγείλει αποκλεισμό και να στηρίξει Κούβα. Πού είναι το καλεσμά παιδί μου, Εσού έχω στείλει email τώρα. Σου στείλει στο Facebook. Τι μου λε τώρα δεν τα είδε. Θα τα ξαναστήλω τώρα. Άμα θε. Περιμένω με. Είμαι που στανέλα, είμαι με, με, με, με μπάτσο. Δεν ξέρω τώρα πώ θα το κάνει. Θα δέχαμε επέξι σήμερα. εσύ. Σήμερα θα έχει και κάτι μια παρουσία εκεί στην εκδήλωση. Υπάρχει μια και στο Μάγαλμα του, του χωσέ Μαρτί. υπάρχει και τέτοιο εκεί πίσω από το, από το σταθμό του Μετρό στο Ομόλλο Μουσική αλλά έχει και έκθεση στον σταθμό του Μετρό τη Ακρόπολη και του Σεντάγματο εδώ και μέρε πριν την Καρατίνα ε, για το, για το χώσε Μαρτί την Κούβα και την Ελλάδα. Εγώ είμαι 55 χρονών, δουλεύω 40 χρόνια γυναικ... συνεχόμενα το 55 σύσμα. χρονών μαλάκα θα λε. 55 χρονών μαλάκα, δουλεύω 40 χρόνια το σύστημα ανελειπώ. Και τώρα που χρειάστηκε να με βοηθήσει το σύστημα, με γράφει τα κίτια του. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ρώτα. Λένε όλοι για το Μητσοτάκι ότι καλά έκανε τα μέτρα και ξέρω εγώ και μπράβο και εδώ. Εγώ Είσαι... θα σου πω τι λένε με άλκιστη. Με άλκιστη θα πω κάποια που αρέσει το Μητσοτάκι που λέει Λένε ναι, είναι οι ψυχέ που μένουν λένε είναι οι στιγμέ. Ή το αντίθετο. Απάντησε. Σου Απάντησε. απαντάω με πρωτοψάλινγκ going through τώρα. Τι θες, θε κάτι παραπάνω, παράτα μας Δωρεάν Απάντη... συναυλία σε καρότσα σου δίνω από το τηλέφωνο. όλο το βράδυ, σκάσε! Ρατσιστικό, λοιπόν, ρατσιστικό, στο κλείνω. Λένε που λένε για το μητσοτάκι, λένε... Λένε, δηλαδή, ναι, είναι δηλαδή. οι ψυχές <laughs> που μεν... Συγγνώμη, μιλά σοβαρά τώρα. Είχε άλλη Εσύ επιλογή. μιλά σοβαρά και θα μιλήσω εγώ μαζί σου σοβαρά. Βρε, πάσκαλα. Λέ, Πενίταω 5 χρονών μαλάκας. Σε τώρα θα μιλήσω βαρά. Άσε μας ακαμπύληγα. Μα, μα δεν είχε άλλη επιλογή γιατί. Μα αν... είσαι θα... μαλάκας. Το ξέρω. Άνη αν... ε, τα. Τι δεν έχει το σημείο. ξέρω εκεί. Αν μα... α, μα... Μα... το λεόνگی. Άνη είσαι μαλάκας. Σε μαλάκας. Το λεόνι φυλάκια. Ναι. Που να σε γαμάει ο γλέτσος. Όλο το βράδυ. Ομοφοβικό. Ομοφοβικός σκλίνω. Λέγεται. Καταρχήν, έχω χάσει όλη την εκπομπή... Καταρχάς, Είμαι είναι το σωστό, είσαι και αμάρφωτος. Καταρχάς, όχι καταρχήν, ούστ. <Τι>